Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por Europa solidaria. Mastiza! Los seres asidróphes y asidróphi ήταν και θα y, y, Ο ΣΥΡΙΖΑ συντρόφισες και σύντροφοι ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Πέσε κι εμεί μίσου τα κοκόρια. Πρώτον είναι συνείδηση, δεύτερον είναι αριστερή και οι δύο λέξεις πολύ ωραίες, τρίτον είναι και άγρυπνη, νησταγμένη δηλαδή γιατί Ξαχρυπνάει η συνείδηση αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάει και την κυβέρνηση περίπου στα ίδια πλαίσια, δηλαδή μια αριστερή κυβέρνηση κομμουνιστών, όπως έλεγε προχθές φαντάζομαι και σήμερα το λέει ο Γιώργος Κατρούγκαλος δεν το έχουμε πειράξει, έτσι ακριβώς το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, του συντρόφου. Συναγωνιστές της Κεντρικής Επιτροπής, χτες ε, μίλησε για την αριστερή άγρυπνη, άγρυπνη συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει και την κυβέρνηση. Ένα απόσπασμα αυτής της αριστερής άγριπνης συνείδησης να ακούσουμε τώρα. Όμως με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε την μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια που ξεκινήσαμε περίπου πριν από ένα χρόνο. Να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας... Για την ανακατανομή των βαρών τη κρίση από του πιο δυνατούς, στου πιο αδύναμους. Πήραμε, θα έλεγε κανεί, το ψωμί από το στόμα από του πιο αδύναμους. Πήραμε, θα έλεγε κανεί, το ψωμί από το στόμα από του πιο αδύναμους για την ανακατανομή στους πιο δυνατούς. Μπράβο. Μπράβο! Καλές είναι αυτές οι ανακατανομές και πολύ χρήσιμες, γιατί όταν είναι συνέχεια το ψωμί στα ίδια στόματα και τρώνε οι συνταξιούχοι και οι αδύναμοι συνέχεια ψωμί, Θε μια ανακατανομή. Δεν είπε τι του πήρε, τι του έδωσε. Μάλλον είπε τι του πήρε, δεν είπε τι του έδωσε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μάλλον κάτι καλύτερο θα του έχει δώσει για να του έχει πάρει το ψωμί. Υπήρχε και εκείνο το παντεσπάνη από προηγούμενου αιώνε. Το οποίο παίζει πάρα πολύ σε τέτοιε περιπτώσει. Κάθε ηγέτη σε κάθε εποχή με το δικό του τρόπο, ψωμί παντεσπάνη, περιγράφει τι ακριβώ έχει γίνει. Οι συντάξει επίση είναι ένα θέμα, ακόμη και σήμερα. Εμεί επιμένουμε στη δέσμευσή μα. Και προσερχόμαστε στην τελική διαπραγμάτευση με την επιμονή μας να περικόψουμε τρέχουσε συντάξει. Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο Βορύδης ακούγοντας όλα αυτά, σου λέει να γίνω και εγώ ΣΥΡΙΖΑ γιατί όχι. Άρα και αυτό έχει μια αριστερή συνείδηση, άγρυπνη, η οποία τον παρακολουθεί και τον κρατάει. Γιατί άραγε πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η αριστερή, η άγρυπνη συνείδηση τη κυβέρνηση. Ρέπει η κυβέρνηση προ κάτι δεξιό και χρειάζεται κάτι αριστερό ω συνείδηση και ω άγρυπνο να το επαναφέρει στα ίσα. Δεν είναι όλο μαζί και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο αριστερή και δεν χρειάζονται συνειδήσει άγρυπνε να του κρατάνε από τα νεοφιλεύθερα μέτρα που εφαρμόζουμε. με πάρα πολύ χαρά, από φαίνεται. Ρητορικά ερωτήματα, γιατί οι απαντήσει έχουν έτσι και αλλιώ δοθεί εδώ και, και, και καιρό. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα, άλλη μια ιστορική, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Αν στο μέλλον διαλυθεί, μάλλον όταν θα διαλυθεί η Ευρώπη, η σημερινή μέρα θα είναι μία από αυτέ τι ιστορικέ, η σημερινή μερομηνία Ο ιστορικό του μέλλοντο θα ανατρέξει και σήμερα, γιατί θα προσπαθήσει η Ευρώπη να λύσει ένα θέμα χωρί να το λύσει και κλινόμενη η ίδια στον εαυτό τη, κλείνοντα σύνορα. Όλα αυτά τα αντίθετα από όσα διακήρεται, τουλάχιστον στα λόγια πριν 10-15 και είχε εφαρμόσει και στην πράξη για αρκετά χρόνια. Αλλά το τι θα γίνει στο μέλλον είναι ένα άλλο θέμα, δεν αφορά εμάς τόσο. Εμάς αυτό που μας αφορά είναι η παραδοχή, καταρχήν ότι εμφανίστηκε ο Σαμαράς χθε βράδυ στην Καλαμάτα και η παραδοχή του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά για το τι άφησε και τι παρέδωσε. Αν δεν ήταν όλα αυτά τόσο σοβαρά θα μπορούσα να μιλήσω για κυβερνητική κυβε Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα ξύρκο και εκείνοι το α κατάντησαν ένα απέραντο μου <Κιλόι> Παρέδωσα ξύρκο. <Κιλόι> και εκείνοι το α κατάντησαν ένα απέραντο μου. Έχει το δικό του τρόπο, μα έχει λείψει αυτό το πάθο, ο αργό τρόπο που μιλάει, οι λέξεις, λέξει, οι παρομοιώσει που χρησιμοποιεί. Ο Αντώνη Αμαρά τα είπε χθε στην, στην καλαμάτα, στου συγχωριανού του: Κάπω έτσι περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Για το κυριόσιμο δεν ξέρω, αλλά για το τσίρκο, νομίζω είμαστε όλοι σίγουροι: Ένα τέτοιο το παρέδωσε και το πήρε ο επόμενο διαχειριστή και το δουλεύει μια χαρά, ω τέτοιο πάντα. Ω τσίρκο. Ω τσίρκο ή ω μη τσίρκο, ή ω χώρα ή ω λαό, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Ενώ κανένα στον πλανήτη δεν ετοιμάζεται να τα κάνει αυτά. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο, λάθο, το σύντροφο Κατρούγκαλο, τον κομμουνιστή, να περιγράφει τι ακριβώ σκέπτεται η χώρα να κάνει. Όσο καθυστερεί η διαπραγμάτευση και παρατείνεται η πρώτη αξιολόγηση, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα ω προ την αβεβαιότητα για την Ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία. Έτοιμοι να εκτοξευτούμε είμαστε. <Τι> Έτοιμοι να εκτοξευτούμε είμαστε. <Τι> Έτοιμοι να εκτοξευτούμε είμαστε. <Τι> σε επίπεδο οικονομίας γιατί υπάρχουν πραγματικά οι αντικειμενικέ δυνατότητε. Το 90% όμω τη οικονομία είναι ψυχολογία. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να εκτοξευτούμε στη ράμπα. Στη ράμπα εκτόξευση περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία. Ο διαχειριστής του τσίρκου τη Σύμπτωση είχε περιγράψει και είχε πει τα ίδια ακριβώ. Μέσα στα 2-3 τελευταία χρόνια εκτοξευθήκαμε κυριολεκτικά. Χήμερα 7. 6. Εκτοξευθήκαμε κυριολεκτικά. 2, 1, 0 και lift off. Βρισκόμαστε πολύ ψηλότερα. Ανεβαίνουμε συνεχώς. Uh, this is Houston. Uh, say again, Και θα ανεβαίνουμε σταθερά πολύ περισσότερο. Αυτός ο Αρακάς είναι καλύτερος από τις μαμά μου. Αυτόν θα τρώω. Η Θεανόφωτη εδώ με τον Αρακά μιλούσε για ένα φαγητό ακόμη, προχτέ το πρωί που την είχαν καλεσμένη στο Μέγκα. Χθε την Κεντρική Επιτροπή, αν είδατε κάτι φωτογραφίε, δυστυχώ σε πλάνο δεν υπάρχει. Την ώρα που μιλούσε η ηγέτη από πάνω, Αλέξη Τσίπρα, βγάζει μια σακούλα με κάτι μήλα, πορτοκάλια και τα καθάριζε να φάει αυτή, η δίπλα, να περάσει ώρα, να τα κάνει κομπόστα, γεμιστά. Εν πάση το έχει πάρει πολύ ζεστά όλα αυτό που κάνει με τα φαγητά. Ακόμη και στι ιερέ συνεδριάσει και τόσο καθοριστικέ για τον τόπο. Συνεδριάσει τη Κεντρική Επιτροπή, η Θεανό Φωτίου, καθαρίζει μήλα. Τα φλούδια από εδώ, το υπόλοιπο από εκεί και πέρασαν πολύ ωραία στο συγκεκριμένο έδρανο. Να έχει και μια χρησιμότητα να μην φεύγουν οι ώρε έτσι άσκοπε για συνήθω σε αυτέ οι κεντρικέ επιτροπέ οι ώρε νεκρέ είναι. Άχρηστε δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι ντεκό όλη αυτή για να πει ο, από πάνω αυτά που θέλει να πει, να καταγραφούν στην κάμερα και να φτάσουν τα μηνύματα ω εκεί που πρέπει να φτάσουν. Και τι μα είπε την ώρα που η καθάριζε τα μήλα και τα πορτοκάλια. Εμεί. Επιμένουμε στη δέσμευσή μας Και προσερχόμαστε Στην τελική διαπραγμάτευση Με την επιμονή μας Για την κλιμακωτή μείωση Όλων των συντάξεων Κύριων και επικουρικών Όλων των συνταξιούχων Για μια ακόμη φορά 13η στη σειρά Από τις αρχές του 2010 <ΣΣΣΣΣΣΣ> Για την κλιμακωτή μείωση όλων των συνταξιούχων και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ΣΥΡΙΖΑ. Για την κλιμακωτή μείωση όλων των συνταξιούχων. Μπράβο! Αυτό είναι το σωστό και αυτή είναι η ριζική λύση. Η μείωση κλιμακωτή εννοείται όλων των συνταξιούχων. Γιατί μόνο έτσι θα λυθεί το ασφαλιστικό το συνταξιοδοτικό αν εξαφανιστούν οι συνταξιούχοι γιατί όσο υπάρχουν συνταξιούχοι πέντε πάνω πέντε κάτω πάντα θα έχουμε πρόβλημα δεν θα τους φτάνουν όσο και να τους δώσεις και δεν θα φτάνουν στο κράτος όσο και να τους κόψεις οπότε κόβοντας τους συνταξιούχους το είπε πολύ καλά ο Αλέξης τσίπρα, ο ηγέτης λύνουμε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα μήνυμα εδώ από Ακροατή τον Ηλία Για να δω εσύ θα πει τίποτα για τη συνδιάσκεψη της ανταρσία γιατί τα συστημικά μου, μου μηδέ ξερουμένουν και του δικού σας για όλους αυτούς η ανταρσία είναι αόρατη Εσείς δεν ξέρω κάτι Νίκο ξέρεις κάτι Τι έκανε η ανταρσία να με ενημερώσεις τη συνδιάσκεψη και τι είναι τι συνεργεί και κάτι από εκεί που δεν βγήκε από άλλες συνδιασκέψεις είναι καθοριστικό, δεν έχω λάβει γνώση στείλε περισσότερο να τα πούμε ορίστε δεν τα μαθαίνουμε όλα ήταν και ένα Σαββατοκύριακο που είχε Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα αριστερά κόμματα να ασχοληθεί κανεί, δεν γίνεται όλα μαζί τα αριστερά και οι ατζέντες να τρέχουν οι επαναστατικέ από εδώ και από εκεί επιλέγουμε το πιο μεγάλο, το πιο Σημαντικό το καταλαβαίνετε και εσεί. Φεύγουμε από την αριστερά, θα παραμείνουμε όμω στη σοσιαλιστική αριστερά, γιατί ο Βενιζέλος την έχει υπηρετήσει όσο κανένα άλλο. Κάτι λέει εκεί για θερμοκήπια, για πιέσει, κάτι παρομοιώσει. Κάπου μαζεύτηκε και αυτό με κάποιου άλλου. Έκαναν μια μήνυ συνδιάσκεψη να καταθέσουν και αυτή την πρόταση και το όραμά του. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνθήκε ευεργετική πίεση και νομίζω ότι η κρίση που ζούμε τα τελευταία 6,5 χρόνια είναι αυτό το θερμοκήπιο της πίεσης που πρέπει να το εκλάβουμε ως μια πηγή παραγωγής ενέργειας και όχι ως μια απειλή Αυτό ο Αρακάς είναι καλύτερος από τις μαμάς μου Αυτόν θα τρώω Τουλάχιστον μάθαμε τι θα τρώει η θεανό φωτιά όταν δεν τρώει γεμιστά. Γιατί τα γεμιστά είναι πρώτα είναι και επινόηση του ελληνικού λαού. Ε, ο Βενιζέλο τα είπε αυτά, εκεί είσαι ένα μάζεμα. Σε αυτό το μάζεμα, ε, άλλο ένα μάζεμα από τα πολλά, ήταν και ο Χωμενίδη, ο γνωστό συγγραφέα που ασχολείται και με τα πολιτικά. Με τα κοινά δεν μπορεί να συγγραφέα να σιωπήσει. Ειδικά τώρα που, εδώ και χρόνια βέβαια, το αίτημα είναι ο πνευματικό κόσμο να βγει μπροστά. Βγήκε λοιπόν και ο Χωμενίδη μαζί με τον Βενιζέλο, βέβαια. Και κάνα δύο ακόμα του οποίου δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το όραμα του Χομενίδη γιατί έχει αγωνία για τη χώρα, έχει όραμα και το καλό δεν είναι ότι το έχει, ότι βγαίνει δημοσίως και το λέει. Όταν ήμουνα μικρότερος και συναστρεφόμουν πιο πολύ πολιτικού, αυτό το οποίο ρώταγα είναι πώς φαντάζεστε τη χώρα σε 30 χρόνια από σήμερα τότε που όλα ήταν ανθυρά. Ουδής μπορούσε να δώσει μια απάντηση, να μου πει πώς τη φαντάζεστε. Νομίζω όμως ότι αυτή η απάντηση μπορεί να δοθεί επί Εγώ δηλαδή προσωπικά ξέρω πώ τη φαντάζομαι, πώς θα την ήθελα. Θα ήθελα μια χώρα η οποία να έχει ένα διακριτό ρόλο στο, στην Ευρώπη και παγκόσμια και η οποία να είναι Απολώνια και Διονυσιακή. Να είμαστε κάτι μεταξύ το Σκάνης και Φλόριντας. <Το να είμαστε κάτι μεταξύ το Σκάνης και Φλόριντας. <Το Να έρχονται δηλαδή άνθρωποι εδώ πέρα για να περάσουν καλά Για να μορφωθούν το μορφωτικό τουρισμό Για να αρρωστήσουν και να πεθάνουν Για να αρρωστήσουν και να πεθάνουν Έλα ζωή σε λόγο μας Αυτό είναι όραμα Το πιάνει από την αρχή μέχρι το τέλος Θέλει να γίνουμε κάτι μεταξύ Φλόριντας Και το Σκάνις, ωραίο αυτό ακούγεται Όποιος για να κανείς, η Φλόριντα λίγο είναι Κιτσαριό, αλλά και το Σκάνη... Ωραία, εν πάση περιπτώσει ο συνδυασμό του μπορεί να βγάλει κάτι καινούργιο. Αλλά το σημαντικό θα έρχονται όλοι εδώ να μάθουν και κυρίω να ζήσουν και να πεθάνουν. Εδώ στην Ελλάδα, όποιοι έρχονται θα πεθαίνουν. Και όλο τώρα που έχουμε αποκτήσει και να κολλάει σε αυτά τα θέματα, με ξένου που πεθαίνουν στα νερά ή στα χώματά μα. Οπότε είναι πολύ ωραίο το όραμα του Χρήσου Πρέπει να καταγραφεί και επιτέλου ένα όραμα πρακτικό που τα λέει από τα δόντια. Τόλμησε ο πνευματικό άνθρωπο να καταθέσει το. Όραμά τους σε όλους εμάς, σε όλους εσάς και κυρίως προς τους τουρίστες που πρέπει να έρθουν εδώ. Ο Γιάννης Μπαλάφας, υφυπουργό της κυβερνήσεως, πολύ καλός σύντροφος και πολύ καλή περίπτωση αριστερού γενικότερα, βγαίνει. Θυμόσαστε παλιά που ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει όταν έπαιρνε εκείνα τα ωραία μέτρα ότι είχε συναντήσει ένα συνταξιούχο στο δρόμο και του είχε πει να σου δώσω όλη τη σύνταξη για να σωθεί το ασφαλιστικό προφανώς δεν την έδωσε εκείνο ο συνταξίου γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα ένας παρόμοιος, παρόμοιος αλλά σε συνδυασμό με έναν άλλο γείτονα στην ίδια πολυκατοικία είχε ένα διάλογο με τον Γιάννη Μπαλαφά ούτως ή άλλως θα έχουμε μειώσεις ε, συντάξεων κύριε Υπουργέ Εκά 70.000 ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Να σου πω κάτι. Χθε το, το, κόσμος... το πρωί ήμουνα μπροστά στην πολυκατοικία, μου κατέβαινα, ήταν δύο συγκατοικοί μου Και... στην πολυκατοικία. Το... Ένα μου λέει λοιπόν, ναι. ο ένα, δημοσιογράφο μάλιστα, στο επάγγελμα, μου λέει Α, πα κόβονται, κάνουν δύσκολο. Λέει ο κύριο Μιχάλη, γύρω στα 70-75, το πιθανότητα είναι ότι είναι συνταξιούχο άνθρωπο. Δεν ξέρω τι μου λε, φάνη, του λέει. Εγώ ξέρω ότι, ότι. ότι Μες στη διάρκεια του 2015 που είναι κυβέρνηση 16 που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μου κόψαν ουσιαστικά τίποτα. Αυτό ξέρω εγώ πλένε. Και λέει ο άλλο. Μα θα σου κόψουνε. Α σε να δούμε, ελεύθεροι θα σου κόψουν. <Κι> Με στη διάρκεια του 2015 που είναι κυβέρνηση 16 που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μου κόψανε ουσιαστικά τίποτα. <Κι> Nie co możemy wiedzieć, co możemy wiedzieć, Αυτά λοιπόν λέγονται στην πολυκατοικία του Γιάννη Μπαλάφα, οι γείτονε του Γιάννη Μπαλάφα και κυρίω ο συνταξιούχο που έβαλε στη θέση του το δημοσιογράφο. Του είπε ότι όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα δεν μου έχουν κόψει τίποτα. Τώρα για το μέλλον κανεί δεν μπορούσε να πει. Ωραίοι διάλογοι, πολύ πιστικοί. Αυτά συμβαίνουν στι εισόδους των πολυκατοικιών. Πράγματα που μα φέρουν πιο κοντά όλου μα γιατί έχουμε αποξενωθεί. η αλήθεια. Να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση. Εδώ είναι η 208 200 σας περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ο αποστόλης μέσα αφού τελείωσε έναν τσολιά που θα τον δούμε αύριο στην τηλεοπτική Ελληνοφρένα και έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία και τη συγκέντρωση χρημάτων για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο περνάει δύσκολες ώρες και αυτό στα οικονομικά πάντα γιατί στα άλλα τρέχει σαν τρελό SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ και νό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% 100, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο Ο Νίκο Απρανίδη διαφημίζει τον ήχο και με τον σύντροφο ε, ηγέτη και προϊστάμενο του κομμουνιστή συντρόφου Γεωργίου Κατρούγκαλου. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Γιατί μπορεί από την ίδια τη ζωή να αναγκάζεσαι να αλλάζει τακτική, αλλά ο στρατηγικό στόχο παραμένει πάντα ο ίδιο. Οργανωμένη διαπλοκή, πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα, κλιμακωτή μείωση όλων των συντάξεων, τα ανεργεία, capital controls, κλειστά κρεβάτια των μονάδων εντατική θεραπείας. Αξίες που σε αυτόν τον τόπο τις εκφράζει πια η μεγάλη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε, θα έλεγε κανείς, το ψωμί το στόμα, από τους πιο αδύναμους, αλλά θα συνεχίσουμε να δίνουμε στους πιο δυνατούς. <Κιλίταραι> και μαντένας, και υνοσφίλι, racial, Αυτός ο Αρακάς είναι καλύτερος από τις μαμάς μου, αυτόν θα τρώω. <Κιλίταραι> dónde está i los altares i będą Τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα, Εκείνη wow, Και εκείνοι το α, ένα απέραντο νιάο τη γάτα των Ιμαλαίων.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 Ελάτε εδώ να αρρωστήσετε. Γιατί άμα αρρωστήσετε εδώ θα πεθάνετε σίγουρα. Ξέρετε, νοσοκομεία ελληνικά. Ίσως αφού δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε τόσα χρόνια τα νοσοκομεία, πολύ καλά, το λέει κάπω έτσι ο Χομενίδης να τα πουλήσουμε. Τουλάχιστον να πουλήσουμε την ιδέα. Άφτιαχτο νοσοκομείο, κακό νοσοκομείο, αρρωσταίνει εδώ, πεθαίνει κιόλα. Ίσως να είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο. Συμφωνώ με το όραμα του Χρήστου Χωμενίδη, του πνευματικού ανθρώπου, νομίζω και πάρα πολλοί από εσά, και μια που είμαστε στο χώρο του πνεύματο, πάμε να βρούμε την ηθάκη. Εφαρμόζουμε μια δύσκολη συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία που όπως είπε ένας από τους υπουργούς μας προχθές έχει ηθάκι, Είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στην Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι ένας ατελείωτος γολδοθάς. Την υλοποιούμε λοιπόν προκειμένου γρήγορα να φτάσουμε στην Ιθάκη. Είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στην Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε. Είναι η ίδια ακριβώς η Θάκη που είχε ξεκινήσει και ο Γιώργος από το Καστελόριζο να τη βρει, δεν τη βρήκε ποτέ την ψάχνει σε όλο τον πλανήτη από τότε ε, και τώρα όπως ακούσαμε την ψάχνει και ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια η Θάκη, πάμε όλοι, άμα τη βρείτε γράψτε μας Καλημέρα! Καλημέρα. Σύντροφο είμαι και εγώ. Καλά σύντροφο, τώρα μεγάλη κουβέντα. Συντροφο έχω... ήταν και ο λαγό. Έλα τα φώτα σου είναι από το ήλον, να πούμε σε κάτι. Να δώσω να δώσω, να δώσω. Yeah. Εγκοστίζω πολύ δώσε. Πε μου, ρώτα. κι εγώ δεν έχω πάει στρατιώτε, δεν έχω πάρει φαντασμό. Πού να μου χαφεί να χάνει. Τε πάω. Πού θε <laughs> να δουλέψει, <laughs> Πού θα σε βολεύει το υπουργείο, <laughs> τι γνώσει <laughs> έχει. Καλιά κάνουμε τώρα, δεν πήγα, δεν πήγα, ρε παιδί μου. Είμαι και άνεργο δεν έχω πάει σχολείο καθόλου. Είμαι να σαβολέψουμε. Και σύντροφο και άνεργο και αφάνταρο. Αντιλησία ήσουν καιρατά. <Και> Εδώ <καλύτερα> δεν, δεν μπορώ <παιχεύτερα> να πα, παιδί <Τιε> μου, ναύτη να φοράει το άσπρο. Δεν να πα, αεροπόρο να φοράει το ραφ. Είμαι κατά, αλλά έχω ένα προσόν πολύ καλό. Έχω ένα προσόν μαγειόρο, δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω, βέβαια, την Ελένη, βλέπω την Τατιάνα. Καλύτερη. Και με το που τη βλέπω, τραβάω τρει <Καισαι> <Τιε> <τροί γκυκή> Αυτό τι λες μήπως βοηθήσει αυτό στο Τσίπρα να το πούμε το μου. Τώρα στο μπορεί να το βοηθήσει, <Τιε> <Τιε> <Τιε> <Τιε> <ΛΣΦΟ> <Τιε> Βλέπεις και ζήνα έλεος, δηλαδή που <στομίου> έχει φτάσει αυτή η αρρώστια Που έχει ζήνα την καλή Που έπεσε το Στάρ με το Σάκραμ και την Άια Γκαμπριέλα Την άλλη που παίζει το Στάρ το μεσημέρι Την τραβηγμένη, πλαστικά. εγώ προσωπικά Κομμουνιστής είμαι Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Και αυτό προσωπικά κομμουνιστή είναι. Ποιο, ποιο. Για τον Κατρούγκαλο λέω. Αν δεν είναι ο κομμουνιστή, ο Κατρούγκαλο ποιο είναι. Ιθανό, μαντά. Γεμίσαμε από δάφτου πια. Όπου τα έλεγε ο Άδωνη ότι η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά είναι το χειρότερο κίνδυνο. Δεν τον πιστεύω. Δεν τον ακούγα τον Άδωνη. Να τα, να -τα. Λοιπόν, Δεν είναι η ιδεολογική ηγεμονία. Δηλαδή ήρθαν οι κομμουνιστέ, πραγματικά ήρθαν οι κομμουνιστέ. Δεν είναι αυτό μόνο. Τα έχει πει ο τα... Το έλεγα τρελό. Εντάξει. Πάρτα τώρα. Πέρα να βάθετε τώρα. Παρα Σε είπε ο νομίζω. Τι, σε τι απέχουν από τους Στη μαρκίζα. Καταρχήν είσαστε άδικη. Εντάξει. Μια ζωή θα okay, το έχουμε. Ο Κατρούγκαλο προκλήθηκε στο επαγγελματικό επιμελητήριο από ένα παλιό παλιοκομμουνιστή που είναι εκεί πέρα. Ποιον? Αυτόν που τον ξέρει εσύ που σου παίρνει θα έχει πάρει κι άλλη φορά τηλέφωνο. Εμένα? Ναι. Λοιπόν, τι του τα ξέρει, τα Βάρναλη, αυτά, <laughs> Όχι, το. Το να το του που που Τον προκάλεσαν Την άλλη τη μεριά έπρεπε να δίσχει την αριστεροσύνη του Και ότι το ξέρει ιστορία ιστορία Γιατί μπέρδευσε το Τζίπρα με τη Βάρκηζα Και τότε είχαν την εξουσία και τη χάσανε Και τώρα για να μην χάσουν την εξουσία Η διαφορά είναι ότι τότε ήταν για λατζοί Ενώ τώρα είναι ο κατρούγκαλος Ε τώρα τι είναι δεν βλέπεις εδώ την κατάσταση που πάει ε, Θα δώσει το όπλο του κατρούγκαλος κόλλος στην Τρόικα κατευθείαν Να σου κάνω μορικότα, τι να σου κάνω, Μωρικότα, τι να σου κάνω. Μην μιλά σε ζω τον Αλέξη, τον ψήφισε. Σε βάω στην ψήφο σου. Τι σου κάνω, Μωρικότα, φοβάσαι να φέρει ακροατέ στην εκπομπή, τι. Μισό λοιπόν... Από πότε αποφασίσαμε ότι έρχονται ακροατέ στην εκπομπή και φοβάμαι κιόλα. <σχελίδι> ότι θα αποφασίσει και τη δομή τη εκπομπή. Δεν αποφασίζει για τη μά. ζωή σου καλά, καλά. Τα κάνει μπάχαλο για το μέλλον των παιδιών σου και θα αποφασίσει για τη δομή τη εκπομπή. <σχελίδι> Αν θα φέρουμε ακροατέ και ποιου θα φέρουμε. Κάνε βέρα φασολάδα, γάλουμε. Μα άμα σε ενοχλεί η φασολάδα κάθε μέρα αλλάζει. Και πα εκεί που κάνουν μπάμιε. Πήγαινε εκεί που κάνουν μπάμια, πήγαινε εκεί που σερβίρουνε σκατά. έχει σταθμού. Άσα αποστολή ένιω καλά. Μέχρι εφτεθέσει παρά τι δυσκολίε, παρά τα προβλήματα υλεία. Πιστεύω ότι βρισκόμασταν σε μια ισορροπή νοητική πολιτική. Αλλά τώρα πάει η ισορροπία στο χάλασε. Ποιο το χάλασε. Άκουσα τον κατρούκαλο να δηλώνει ότι είναι κουμονιστή. Σα τα λέω εγώ ότι είναι δούριο κυβέρνηση ε η ΣΥΡΙΖΑ. Ε Α απλά δεν μπορούμε να κρυφτούν. Δηλαδή θα καρφωθούμε και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Έχω βάλει τι γυναίκε να ράβουν μαντιλάκι ποσέ για να βάλει στη ιστολή του πάνω ο κατρούκα. Όταν πάμε στο φουνό. Αυτό θέλει γραβάτα. Θα βάλει πάνω από χακί, θα βάλει γραβάτα. Και το μαντιλάκι στο πλάι. Και ποιο θα πολεμάει, Ραποστόλη. Ε, τώρα ο Κατρούγκαλο τον βλέπει για να πολεμήσει. Ο Κατρούγκαλο θα ρίξουμε τα σκυλιά, το φίλι, ξέρω εγώ. Σαράντα τόσα χρόνια προ... το προσδιοριζόμουν ασυντητά ο κομμουνιστή, τώρα τι κάνουν. Μάζε το, άσε. Δεν έχουν αφήσει όρο για όρο όρθιο, ε. ε, ε... Αν λέγονται αυτοί οι χέστο. σχέστο. Αλλιώ του τρίζουν τα κόκαλα ανά τον κόσμο. Πήραμε, θα έλεγε κανείς, το ψωμί από το στόμα, από τους πιο αδύναμους, αλλά θα συνεχίσουμε να δίνουμε στους πιο δυνατούς. Αυτό είναι. Είναι ωραίο αν το καταφέρουν, γιατί όλο λόγια είναι κι αυτοί. Έχουν κάνει βέβαια στο συγκεκριμένο τομέα πάρα πολλά, έχουν πάρει πολύ φαί από το στόμα αδύνατον, αλλά δεν έχουν δώσει όσο πρέπει στο στόμα δυνατόν. Περιμένουμε, παρακολουθούμε. Είμαστε εδώ από το χαράκομα το μετερίζη της Δημοσιογραφίε για να κριτικάρουμε αυτή την πορεία. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που είναι σωτήρια, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι να το κάνουν καλά οι κυβερνήσει που γι' αυτό εκλέγονται. Όλο αυτό που παλέξει Τσίπρα, καταλάβατε. Τώρα, ε, ο Γιάννη Μπαλάφας μετά την συζήτηση που είχε με του συγκατοίκου του στην είσοδο τη πολυκατοικία και του είπε ο δεν μου έχουν κόψει τίποτα τον τελευταίο. Ένα χρόνο που ο κυβέρνηση είχε να πει και άλλα, ε, μάλιστα να δημιουργήσει και διπλωματικό θέμα με την Αυστρία. Ξεκινάει το ξεκαθάρισμα από εδώ η από εκεί η ΔΕ. Για, ναι, να, ναι. για να ξέρει και η Ελλάδα τι κάνει. Διότι ευαίως, κάποιοι ευαίως, θα πάνε πίσω, έτσι ευαίως, δεν είναι. Κάποιο, θα, θα πάνε στη Τουρκία. Επαναπρόθεση αυτό που θα κάνει Αυτό είναι το καλό τη χθεσινή σύσκεψη. Αυτό είναι το καλό τη σύσκεψη. Θα πρέπει να το δεχτεί και η Τουρκία. Εκεί υπάρχει ο ένα από του δύο κόμπου. Εκεί κόμους. ο Τσίπρα τι θα κάνει που μιλάτε συχνά. Τι θα ε... κάνει ο Τσίπρα. Ο κάνει και θα κάνει και προ τα έξω και προ τα μέσα αυτό που κάνει με συνέπειο λεπτοδιάστημα. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μεταχαστούκια δυστυχώ. αυτό τον ανεκδίκητο υπουργό εξωτερικών τη Αυστρία. Ο Και... Έχουμε θέματα με τη φίλη χώρα Αυστρία Μη το μάθει ο Υπουργό, Ο καγκελάριο που είχε έρθει εδώ Και κάνει και περιοδίες με τον Τζίπρα Ο Αυστριακό τον Ευαγγελισμό Δεν τα θυμόσαστε πριν κανένα δύο χρόνια Πέρυσι, τι πριν ένα χρόνο για να δείξει την αλληλεγγύη του Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα Γιατί έχουν και εκεί εκλογές Και ξέρετε τι σημαίνει εκλογές Σε κέντρο ευρωπαϊκή χώρα ε, Βλέπω και ο Μεγάλο κομμάτι του, των ακροατών μέσα στους λαούς ε, θυμήθηκε την προχθεσινή αναφορά που είχαμε κάνει στον σύντροφο Κατρούγκαλο που είχε δηλώσει ότι είναι κομμουνιστής και ονειρεύεται ένα άλλο σύστημα. Ένα παρόμοιο, μάλλον το κομμάτι το σημερινό του Μπογιόπουλου αναφέρεται σε αυτό το θέμα με τίτλο μάλιστα «Ε τότε εγώ δεν είμαι». Προφανώς απαντάει στον Γιώργο Κατρούγκαλο που είπε «Εγώ είμαι κομμουνιστής και πολύ λογική απάντηση από τον Νίκο Μπογιόπουλο, ο οποίο παραθέτει και άλλες 6-8, πόσο βλέπω εδώ, απαντήσεις. Σε μία από αυτέ θα σταθώ. Θυμάται τον Αντώνια Μπατιέλο. Οι πολλοί, τον ξέρουν, ήταν βουλευτής του ΚΚΕ τι προηγούμενε δεκαετίες. Ένα ιστορικός στέλεχο του ΚΚΕ με εξορίες, με, με, με. Όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο της μετεμφυλιακής Ελλάδα, όπω γράφει λοιπόν στο σημερινό του κείμενο στον ελληνικό Νίκο Μπολιόπουλο, ο, ο Αντώνη Σαμπατέλο, σε μια παλιότερη εκδήλωση που είχε κάνει, προς, ε, είχε κάνει ε, με του συναδέλφου του Αυστερά είχε πει: όταν ακούτε κάποιον αυτό αποκαλείται ομονιστή να τρέχετε μακριά, εκατοντάδε και χιλιάδε τα ξερονήσια και στι φυλακέ, δεν τολμήσαμε ποτέ να προφέρουμε αυτή τη λέξη για του εαυτού μα. Γιατί ο είναι τίτλο τιμή που στον δίνει πρώτα η κοινωνία και το κίνημα, ο λαός δηλαδή, και μετά το κόμμα και αφού κλείσεις τα μάτια για πάντα. Αυτή είναι μια από τις πολλές απαντήσεις, τις υπόλοιπε θα τι βρείτε στον ενικό στο άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου. Ναι, Νίκο. Ο Νίκο είμαι. Ο Νίκο και ο Νίκο. Ο Νίκο που θε. Το Μίτικα. Ο Μίτικα. Έλα, αρε. Αύριο, πού είσαι. Και εγώ. Ναι, εδώ εσύ. Εδώ που πήρε, πού είμαι. Όφου είμαι σταθερό, με πήρε. Είμαι ε. στην άλλη άκρη τη γραμμή. Έλα, τι με ήθελε. Πήρε τηλέφωνο. Θα κανονίσει. Πήρε να κανονίσει, δεν το σηκώνανε. Θα πάρω πάλι. Όχι, άστο πώ Θα κανονίσει εσύ θα τα βάλουν μέσα στο τούβλιο τελικά. Έλα. Πού θα τα κρύψουνε. Έλα, εντάξει. Σε παίρνει τώρα. Ναι, ναι, είναι και κάποια σημαδεμένα. Να φοβάσαι του μπάτσου. Έλα, με you <sweak> Ρετόλι μου, θέλω να μου πει ένα παλιό πρωθυπουργό από το Δρακουμένα, πιάσει μέχρι Σαν Μαροδοβενιζέλο. Την τιμιότητα, την αφαιότητα, την αγάπη, τον πόνο που για την Ελλάδα του Τσίπρα που είναι άθερο τον Ελένε. Αυτοί που κάνουν του χριστιανού σαν τον Άρατο Φαρισαίο τη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι από όλου αυτού έτσι όπω είναι ο Τσίπρα. Αυτό ήθελα να πόρεσε η αποστολή μου. Τώρα το... αυτό είναι υπέρ του Τσίπρα, δεν κατάλαβα. Στηρίζω τον Τσίπρα γιατί είναι, δεν έχει πειράξει δεκάρα, δεν έχει πειράξει η αποστολή μου. Και σέβεται του πάντε, σέβεται. Και με το χατζινικό. Νικολάου, στάτηκε στο ύψο του. Και μπράβο του, Χατζη Νικολάου. Τι δούλευα με αυτό, με δουλεύει έτσι στα μούτρα μου. Εγώ σου δουλεύω, βρε παλαβό. Θα τα λέ για τον Τζίπρα τώρα. Α, <σταλεί> α υπάρχει κάποιο τίμιο άνθρωπο από αυτόν, ρε. Με δεν μπορεί αλλιώ. Και είναι και παιδί. Α, όχι, κολόγρι από την Αυστραλία που λέει να δίνει ένα ποτήρι νερό και ακόμα και να λιγοθυμάνει. Αυτή είναι η ξευτινισμένη, η ακροδεξιή. Στα... Σε βλέπω σε σύγχυση, να σου πω, παίρνει αυτέ τα απάτε τα υλουρανικά που διαφημίζουνε. Αυτά κάνουν τη σύγχυση στο μυαλό, ε <σταλ> να το πρώτο σάτι που είναι πως φεγγάς σκοστατινούπολες, σταμπούλ, ο Γιοργιάδης πως φεγγάς από τη Τσμύρνη λέει κι αυτός. να πάνε με κάνα καίκιαγινί τιποτα στην Ελλάδα και να τους φύνει οι στην Στο Σιμονέδριο, στο ποτάμι, πήγαμε, είδαμε Σιμίτι ποιου άλλου είδαμε εκεί πέρα. Το Γιώργο, τον Κυριάκο, το Λεβέντι είχε, είχε, είχε πολύ πλέμπα. Είναι μια καλή αρχή, έτσι. Ακόμα καλύτερη να του δούμε σε καναπηνιό, σε καναναχελό, που θα ήθελε εσύ. Đροπή, ντροπή, ντροπή. Oh, Ω, καθόλου ντροπή, φίλε, είναι μια καλή αρχή. Δεν βλέπω... Καλή αρχή θα ήταν άμα και μέσα γινόταν ένα τεράστιο μανιτάρι, δεν έγινε. <laughs> Εντάξει, αυτή θα είναι καλύτερη. Είπαμε μόνο για την αρχή, δεν είπαμε για τη συνέχεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Που έχω καλέσει? Εδώ, σε μένα. Ε, έχω καλέσει το dance mix. Ναι, ναι, εδώ, το Smith είμαι. Α, γεια σας Είμαι φίλη τη Βερόνικα, τη Δασκάλα, και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το μάθημα με τα χούλα που. Χούλα χουπ, εγώ κάνω. Χούλα Χούλα χουπ. Μακουτέρα. Ναι, ναι, μαζί θα το κάνουμε το χούλα Ωραία, ναι, για τι 7. Στι 7, οκ. Okay. Τι θα φοράτε, θα έχετε μαζί το κολάν. Εννοείται, εννοείται. Θα βάλετε το κορμάκι από πάνω. Το κορμάκι, όχι, μόνο με το κορμάκι, Λεωνάρθρο. Αμάν ah, Αυτό που είναι πίσω, ο Brazilian. Brazilian, Brazilian, πάντα. Μήπω μπορεί να έρθω με μια φίλη. Α, γίνεται καλύτερο. Ναι, ναι, Brazilian και οι φίλοι, αλλιώ κορδόνοι. Είμαστε η Τούλα και η Στέλα. Δεν θα ρωτήσω ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά. Γίνεται μετά σχέση. Εμεί δεν έχουμε καλέσει τον Dan Σμιθ Ναι, ναι, με τον Αποστόλης, γι' αυτό. Το χορευτή, ναι, τον χούλα-χούπ. Μπορώ να κλείσω και ένα ραντεβού για μασάζ. Με ευχάριστο τελείωμα. Ε, ο το κάνει κι αυτό. Ναι, ναι. Ε, τότε νοείτε. Πάρα γαμία που παίζει στον κόσμο, βεβαίω. Ωραία, στι 7. Τούλα και στέλνα. Το καυτό δίδυμο. Μην είστε και φοιτήτριε. Όχι, όχι, δεν είμαστε φοιτήτριε. Νοσοκόμε. Όχι, όχι. Αστυνομικέ είναι. Είναι, μήπω το μάθημα για πολύ μικρότερε. Όχι, όχι, είναι για όλε τις ηλικίε. Αλλά να έχει και λίγο από φαντασίωση. Τι είστε εσεί, τι είστε εσεί, πέρα από τα πουτάκια μου. Ε, <laughs> <laughs> Εντάξει, <πώς> μη κατάλαβε. <laughs> <laughs> είναι πολύ γελίο το γόρι μου. Να σου πω το μασάζι ισχύει Αποστολή Και με τούτα και με άλλα Φτάσαμε προς το τέλος Γιατί έχουμε τον λαό Το τρίτο μέρος του Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια Στις 10 παρα 10 στον Α Μόλις τελειώσει η Μουρμούρα Γεια σας. ναι Όπ, κατευθείαν το σήκωσε σήμερα. Ο, είδε, σε περίμενα γι' αυτό. Λονδίνο, Αφήνα έπιασε αμέσως. Τι κόστο πήρε direct, γιατί θα μπορούσε να πάρει από Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Φερολίνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ, την Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Έχω ξεχάσει που ακριβώ θέλω να πάω, Από Στολή. Όσα κι αν έχω δει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει μόρτε με το magic pass. Όσα αν θέλει, δάνεια, κάποια δεν σου δίνω. Αυτά τα λένε στο g Όταν πηγαίνει έξω. Όσοι αν θέλει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει με το Magic Bass. κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει βόλτες με το Magic Bass. Και αν κρίνω από τα φασισταριά που τελευταία εδώ τώρα στην εκπομπή, 2-3 που πήρανε, το ρεφρενάκι πάει μια χαρά. Κασιδιάρα ψυχή. Κατ' να δω, τη δικιά μου ζωή. Το ταξίδι δεν θα σε περιμένω Φίλε, τι γίνεται, Πού είναι κρυμμένοι όλοι αυτοί, Οι καστιδιάρε ψυχέ. Ναι. Βαθιά, σε περιμένανε την ευκαιρία να βγουν, τώρα βγαίνουν. Χωρί ενοχέ. Λοιπόν, σε αυτού θέλω να μιλήσω σήμερα. Mm. Θέλω να του δώσω πληροφορίε. Επειδή η Ελλάδα είναι απικία, προτεκτοράτο, πώ θε να το πει. Και εδώ πέρα έχω από την πηγή να του πω τι θα γίνει α πούμε σε 10- σε 20 χρόνια όταν θα βγούμε από τα μνημόνια. Έβλεπα BBC το πρωί. Να δει πώ γίνονται τα ασφαλιστικά, δεν κουνιέται μίγα. Βγήκε ένα report και λέει η κυβέρνηση ότι είναι 22 χρονών. Καλά θα κάνουν να βάζουν στην άκρη περισσότερα από όσο είναι εάν είναι ασφαλισμένοι και έχουν συνταξιδωτικό πρόγραμμα που τρέχει. Γιατί αν δεν βάζουν στην άκρη από 22% περισσότερα από όσο βάζει το σύστημα από μόνο του, ο εργοδότη κτλ., θα πάρουν σύνταξη να υπολογίζουν γύρω στα 78, 80, μπορεί και πάνω από 80. Καλά είναι. Να έχεις να περιμένει, παιδί μου. Απλά ήθελα έτσι σε αυτού του μένουμε Ευρώπη περισσότερο. Αυτού σκεφτόμουν να τρώω Και λέω παιδί μου, αφού θέλουν να μείνουν Ευρώπη, άμα του. Σκοτάει, να μείνουν, Το να... θέμα είναι ότι αυτοί μόνο θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Ούτε η Ευρώπη δεν θέλει να μείνουμε. Yeah. Δεν θέλει να μείνει η Ευρώπη σε εμά. Yeah. Δεν θέλει να μείνει yeah. η Ευρώπη όρθια μόνη τη. Μόνο αυτοί οι βλαμένοι που κατεβαίνανε να διαδηλώσουν να μένουν με την Ευρώπη, με τη γραβάτα. <Κι> εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Αν αυτό ο κατσόρι είναι κουμιστή. Εγώ θα πάω να ξεχάψω τη οικογένεια μου του πάντων που ήταν κουμιστέ οι άνθρωποι και πήγαν τσάμπα, για το όνομα του Θεού. Εγώ μεγαλώ σε μια οικογένεια που ήταν όντω κομουιστέ και έλεγαν αλήθεια. Αυτή όλο ψέματα λένε. Ψέματα το νομίζει ότι λένε. Έχει σημασία την καραμένα των media και των εκριοφιλεύων. Το αποδείχνεί ότι λένε δε. την αλήθεια, απλά θέλει και χρόνο. Όχι. Και επανάσταση μα κάνει, θα γίνεται μια μέρα στην άλλη θέλει μια παρία, μια προεπαστική περίοδο. <Σιουργο> <Ρε>, Αυτή είναι <Σιουργο> που διανύουμε τώρα. <Σιουργο> Θέλει τον καιρό του. Δεν είναι ότι <Σιουργο> άνετε σήμερα πάμε επανάσταση. Τι είναι η επανάσταση να πάμε στα μαγαζιά <Σιουργο> να πάμε. Και στι γυναίκε έχει περίοδο να φεύγει γρήγορα. <Σιουργο> ναι, <Σιουργο> αλλά για να έρθει κάνει 26 μέρε. Δεν εμείς... έχει από την μια μέρα στην άλλη. Εμεί περιμέναμε 45 χρόνια. <Σιουργο> 45 χρόνια, παιδιά, 26 μέρε. Λε πότε θα κάνει ένα διάλειμμα από το σεξ που <Σιουργο> μα ξεζουμίζουν οι ρουφιάνε. Περιμένει 26 μέρε να ξανάρθει μα και γλιτώσει καμιά εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν φεύγει όμω. Αυτή έχει κατσιχωθεί. <Σιουργο> η συγκεκριμένη περίοδο, ναι. Και έχει και χειρότερο αίμα. Τι έγινε, ο Κατρούγκαλος δήλωσε ότι είναι και κομμουνιστής τώρα. Τι άλλο ήτανε. Βασικά ο... κομμουνιστής ε... Και κομμουνιστής και κατά νέα βουβάρχησα. Α σου πω, αυτοί να έχω την εντύπωση ότι θα κυβερνήσουνε πολλά χρόνια. Κοίτα, ναι. με τέτοια παπάτσα, να ακούμε ότι ο κατρούγκαλο. Ο κατρούγκαλο ποιο. Ο κατρούγκαλο ότι είναι κομμουνιστής ο... Με τέτοια παπάτσα. Και μόνο που κάποιοι από κάτω σκέφτηκαν στα σοβαρά τι είναι λόγο, τι καλά που τα λέει ο άνθρωπο, μάλλον είναι <σουλέει>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 Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισε και σύντροφοι, ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση τη κυβέρνηση. Τέσσερα κι μη σουλαγίσαν κοκόρια. στα Και τώρα βλέπετε τι γίνεται. Παρέδωσα «Ουάου». Wow! Και εκείνοι το α... κατάντησαν ένα απέραντο νιάο της γάτας των Ιμαλαϊών.